Έ, έλα, Σπάνιε Σπάνιε γιατί. Θα αφού έχει σπάνια ήδη και το ξέρει τώρα, έλα, μην μου αρχήσει αυτά. Εντάξει, αλήθεια, απλά είμαι σε μυαμάσει μέσα. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Να σου πω έχω ερώτηση. Έτσι θα πάτε όλη την εβδομάδα, με το δημοψήφισμα να το δουλεύετε κτλ. Γιατί δεν μπορώ να τα ακούω, ακούω το μαύρα και μου ανεβαίνει πίεση. Όσοι είναι στην επικοινωνία και μέχρι να το πάρουν απόφαση στου βαρευτών να, να γίνει το όχι να. Έστα πάμε. Δεν κατάλαβα μέσω ημέρων σήμερα. Τρέπει να επηρεάζουμε ότι μπορούμε. Έλα, καλά αυτά. αλλού αυτά. Στου ξέρει τώρα, στου καραφού του διαληστερού αυτά. Τε λέω και εκεί. Μου, καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα. Ναι, ναι, τι κάτω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Θα σου πω, αγάπη μου. Αν είναι το σημαντικό, είναι αυτό. Για πε, Κάποτε λέγανε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Κι όμω μα πεθάνανε και δεν το καταλάβαμε. Λες... Του Έλληνε, τους Έλληνες, όχι την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Ήταν σαφή από τότε και ειλικρινή. Και μα έχουν αποβλακώσει, βρε αποστόλη μου. Δεν θέλατε κι εσείς αυτό, μα μην Να μην μπορεί να πα να κάνει ένα μπάνιο και να σκέφτεσαι τα χαράτια. Σου το ψωμί από το στό. Τι θα γίνουμε, μανάρι Το Ή... πρόβλημα δεν είναι ότι σπήραν το ψωμί αυτοί από το στόμα. Το θέμα είναι το ψωμί που στώσανε προηγούμενοι στο στόμα. Τι φαρμάκι ήταν ποτισμένοι. Έλα ρε παιδί μου. Έλα μαντια μου, γιατί χαθήκαμε. Δεν ξέρω, έτσι είπαμε. Έτσι, έτσι. Δεν είπαμε έτσι. Να με συγχωρά. Ότι είμαστε σε λάθος χώρα, ξαναπέστο. Α. Οι Εγγλέζοι, οι οποίοι είναι Αγγλία και ξέρουμε το βίο και την πολιτεία τη και τι ρόλο έχει παίξει, και οι πολίτε είπαν όχι. Είπαν όχι και εισακούστηκαν. Και εδώ στην Ελλάδα, το 62% στο δημοψήφισμα είπαν όχι στην Ευρώπη. Όχι στην λιτότητα, όχι σε αυτή την πολιτική. Το μετέτρεψαν σε ναι. Πολύ καλά να πάθουν. Δεν του λυπάμαι καθόλου. Μην είσαι άκαρδο, έχει αδυναμίε ο κόσμο. Αυτό δεν είναι αδυναμία, παιδάκια. Απερισκεψία είναι αυτό. Ωραία, θες να το πει έτσι, πε το έτσι. να κάνουμε. Τα παιδιά του ότι ξενιτευτήκανε δεν φταίνε οι ίδιοι καθόλου. Τώρα ψάχνει και εσύ να βρούμε ευθύνε, τώρα. Άστο. Να. Δεν είμαστε έτοιμοι για ανάληψη ευθυνών. Α, δεν είμαστε έτοιμοι. Μάλλον θα γίνει Δημοψήφισμα για το ποιο είμαστε έτοιμοι και ποιοι δεν είμαστε. Mm. Αρκεί βέβαια και μια σκέντρο στον δρόμο και καταλαβαίνει ποιοι είναι έτοιμοι και ποιοι Τέλο πάντων. <Κι> Έλα, για. <Κι> Πώ λένε η σαλλοντικοί, Πώ το λένε, το Brexit. Πώ. Βουγάτσανε κατάρρευση. Πάντω, πού είσαι, τα ταρούλια τα, τα βαράνε, έτσι. Ακόμα. Εντάξει, από ό,τι βλέπω, εντάξει, έτυχε σήμερα και μπήκα σε μια σελίδα. Η Αυστρία λέει 7% κάτω. Η Ουγγαρία 4, η Ιταλία 12, η Ισπανία 12. Καλά πάμε, καλά. Ρε καλά θα μου γνωρίσει την μπαμπά από το Κυπράκι. Αν είναι έτσι το Κυπράκι φαντάζομαι πως θα είναι η μπαμπά. Θα είναι και στην ηλικία μου ρε Καλά εντρέπεσαι παντρεμένος άνθρωπος. Όχι ρε. Με, μετά από 34 χρόνια ρε μπαμπά. Α ναι αδερφή σου. Ρε με, μεγαλύτερος από σένα. Σωστή. Ε με αυτά φιλιά. Δεν μου λένε το λαϊκό τώρα ψυχολόγιο ή κάτι άλλο που λένε για τον Τσίπα, τον Τσίπα, τον Τσίπρα γιατί. Δημοψήφω να βγει και κάνει. Καλά που ο Αλέξη άκουσε το μόνο καλό που το είπε η αντιπολίτευση. Ψήφι Σέτα. Φαντάζεσαι τι θα τραβάγαμε σήμερα. Και έδιωξε όλου του άχρηστου που τον ευάλανε τον άνθρωπο να κάνει αυτά τα πράγματα. Ευτυχώ το μόνο καλό που έκανε την αντιπολίτευση ήταν αυτό που τον επίεσε. Ασχέτω που τώρα λένε ότι ο Τσίπρα φταίει και ο Τσίπρα. Ποιο αν Τσίπρα δεν φταίει. Φαντάζε αν είχαμε φύγει και όταν Ολόκληρη η Αγγλία τώρα με τόσα, τόσα χρήματα. Ρε, αγγλία, αγγλία και να έχει κλάνημα. Αλλά ήρθε η Αγγλία. Τι είχα πολύ πάρη χαμπάρια τι έγινε. Στη Ριζέα, σα με πιθάμε του κλέφτε. Με του κλέφτε τα Όχι, oh, καλά, <συ�ίως>, έχεις να διαλέξει κλέφτε ή ψεύτες Διάλογε του ψεύτε. Σε βάω στου τίμιου. <συρίζει> Όλοι μου, πέρα yeah. από τα λόγια, αν ήθελε να δει τι θαύματα κάνει ο Έλληνα με την ιδιωτική πρωτοβουλία, θα έπρεπε να ήσουν στην τετραήμερο εορτασμό που είχαν πέρα κάτω. Στου Νιάρχου το Ίδρυμα Πήγε. Πήγα και τρελάθηκα. Αν κάτι είχαμε χρειαζούμενο σε αυτή τη χώρα. Ήταν ένα υπερχλυδάτο κτίριο πολιτισμού τόσων θέσεων. Γιατί έχουμε και τόσο παιδευμένο κοινό. Κάτα. Έχουμε τόσο παιδευμένου θεατέ. να, να, να πα Ότι οι Έλληνε με του σωστού τιμονιέριδε κάνουνε θαύματα, μεγαλουργούνε, πιο μοντεκάρλο, πιο πιο πιο. Μιλάμε ένα όνειρο. Πήγαινε να το χαρί, πήγαινε να το χαρί γιατί, αν όχι αμέσω, εμέσως το πληρώνει και το εσπυρώσει. Πήγαινε ναι. να το χαρί, καλά κάνει. Πώ πήρε αυτό στον υπόδρομο, πώ διορίστηκε ο άλλο στο δημόσιο, μα Προχωράμε, έτσι προχωράμε, Έτσι προχωράμε ντουγρού στις πολιτικέ που στηρίζατε όλα αυτά τα χρόνια και στα ναι, μνημόνια. Ε, έτσι προχωράμε, έχεις δίκιο. Άρα, γιατί έτσι από το... Α, μο... είμαι, μορύτερα, χαροπέρι, στιθάμε, τι είμαι μωρί, τέτοια τι θα είμαι, κλείνουμε. Με το ρολό στη μέση και έκανα μπέλι ντάν να περάσω από κάτω για να σου μιλήσω. Πάτσε, είχε τα τελευταία ακόμα. Λέγε μόλι τη θέση. Ένα χρόνο μετά την προκήρυξη του δημοψηφίσματο και την εντολή του ελληνικού λαού, όπω είπε ο ίδιο ο Τσίπρα, να τερματιστεί η αυστηρή και τα ταπεινωτική λιτότητα. Θέλω να ρωτήσω τι έγινε με αυτό. Όλα καλά, όλα καλά. Έχει γράψει στην ιστορία του θεάτρου, έχει γράψει η Ατάκα. Έχει τερματιστεί. Ναι, ναι. Έχει αλλάξει κάτι. Πού πάνε από τη χαρά του. Αν έχει αλλάξει κάτι, είναι προ μόνο. Αυστηρότερη και πιο ταπεινωτική λιτότητα. Αν αξίζει το καλύτερο αν Άι, παρά το μας. Α, φταίμε εμείς. Φταίμε, ναι. Όχι, φταίει ο Τσίπρας. Άι, μωρί. αποστολή, Καλέ. Δεν το πιστεύω. Εσύ είσαι. Ποια είσαι. Εσύ τώρα είσαι επανάληψη σε αυτό που ακούω. Ή... Είμαι, είμαι σε επανάληψη. Α... Θα τα ξανακού, δηλαδή, πάλι τώρα σε λίγο. Δεν το πιστεύω. Α... Ποια είσαι. Εσύ είσαι. Να, είπα, Είμαι. Μπράβο Είμαστε. Σε θυμάμαι Α, Μπράβο εγώ και πήρα να σου πω ότι το πρωί Ήταν να πάρω σε ένα Κατάστημα εκεί πέρα να παραγγείλω κάτι Και είχα το νου μου σε και πήρα 2, M18 200 και περίμενα να πάρω Καλλινικά από την Όρη Φλέμ τώρα Και λέω μετά Πάλι καλά πήρες που και... πάρες τον Καλλινικά yeah. <laughs> Πήγα πήρα... πήρα... καρύσμω Λίγο τώρα Αυτή την ώρα α, είσαι επανάληψη. Ωραία, πότε θα ξαναβγεί στο ρίελ, το... στον αέρα, πότε θα είσαι. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν συννοώ. Τι γίνεται, τι ψήφισε. Εγώ? Ναι. όχι ΣΥΡΙΖΑ, όχι ΣΥΡΙΖΑ. Τι ψήφισε, άστα αυτά. Εσύ τι λες θα ψήφισα. Κοίταξε να δει. Από το <laughs> χάος θα σέπεζα ανάμεσα λεβέντη θωδωράκι. Αχ, Δεν είμαι και τόσο γκάου, σε παρακαλώ. Πόσο γκάου είσαι. Αλλά θα είμαι και πιο γκάου, ανεξαρτήτου. Πε μου τι ψήφισε. Το ανεξαρτήτου, δεν του πάντου ξέρουν. Ανεξα του Έλληλα. Έχει και, είχε, είχε και πιο γάου δεν το σκέφτηκα, ναι. Δεν ψήσει. ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε σικό, ΣΥΡΙΖΑ κατάλαβα, εντάξει, οκ. Okay. Ναι. Εντάξει, καλά κάνει και του πάσου ξένου. Οι Έλληνε είναι οι καλύτεροι. Ξέει κάτι και σε κάθε κα... να παίξουν όταν τον έλλεινα να το βλέπει. Εδώ πέρα σε πηγάει τόσα χρόνια από κοντά. Έχει μια κοινότητα. <Και> σε ξεπουλάει ο Έλληνα. Ο ξέρον τι κάνει, απλά αγοράζει. Του έλλεινε να γά. Μόνο. Εκεί τώρα είσαι Έλληνα ή ξένου είσαι. Σένο με προφορά καλή. Δεν μου λέει και κάτι, δεν πάει περιπτώσει. Είμαι ξένου για σένα και εχθρό. Θα μα σήμερα και μπρό. Σήμερα και μπρος Ξένος για σένα ναι, και εχθρός Και δεν μου λες έχεις πουδάσει κάτι, φίλος? Ναι, ναι, τορναδόρος <laughs> Εντάξει, φιλιά Άντε, φιλιά στα κολομέρια Σήμερα και μπρο, ξένο για σένα, ναι και εχθρό. Περιμένω πόση ώρα να μιλήσω. Δουλεύω άνθρωπο και πάμε να μιλήσουμε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Πάει στο Ιαλοκαραγκιό που δουλεύει κιόλα. Ναι, όλα, δεν κάνουμε όλε τι ειδωκέ ανά την ωραία δουλειά. Λοιπόν, πριν δύο χρόνια, έδωσα το τελευταίο μου μάθημα Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τσάμπα. Τσάμπα, τσάμπα, τσάμπα. Μα τώρα υπάρχει δίκαιο Ευρωπαϊκό. <laughs> δεν στέκει το μάθημα εξορισμού. Δεν στέκει από τον τίτλο απ' έξω. Ναι, καλά, δεν στέκει από πολλέ μεριέ. Έχει ερώτηση. Τι εστί Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τόσο απλή με τόσο απλή απάντηση. Ένα μπουρδέλο που σίγουρα πρέπει να Το καταστραφ Τώρα! Γιατί. Εγώ δεν πρέπει να κάνω αναβασμολόγηση του γραφτού. Τώρα ναι. Δεν πρέπει να πάω να τον βρω. Ναι, αλλά ίσω αν μπροστά από την εποχή σου τότε, γι' αυτό φοβάμαι. Κυριοφορεί στο διαδίκτυο ένα βιντεάκι από την Κίνα. Κυρία Ζηκοτίνη, ε... ε... με μελαμίνες τίποτα θα εκραγεί. Όχι, όχι. Δείχνει έναν διευθυντή κεντρική τράπεζα να εξασφαλίζει δημοσίω 8 υπαλλήλου που δεν έφυξαν του στόχου του. ποιο τρόπο? Του χτυπάμε με Στον ωραίο δεν είναι. Το τι μου για κακό. <laughs> Καλό το βρίσκει. Ε, έτσι, ωραία. Πάσαι. Άσχημο, το λε, άσχημο. Δεν θα ήθελε να δει το στουρνάρα, ξέρω εγώ. Ναι, ξεφτυλίζει υπαλλήλου τράπεζα, έτσι. Ναι, στα Εντά. κενά, α πούμε, που δεν ξεφτυλίζει ο πρωθυπουργό. Α πούμε, ή που δεν ξεφτυλίζει τον εαυτό του. Στα κενά του. Δεν θα ήθελε να δει το στουρνάρα με ένα χάρακα. Με το βαμένο το μαλί έτσι να σου μπιστάει το χάρακα στον κόλο. Α, δεν έρθουν και σε εμά, θα έρθουν. Ε. Έβλεπα ανθρώπου στα σκουπίδια. Σα το λέω πραγματικά. Τί... Κοιτώντα από τον μπαλκόνι μου κάτω το βράδυ, τώρα το... δεν, βλε... δεν το βλέπω αυτό. Στην κυρία Αβλωνίκη, πέντε η ώρα που βγαίνω εγώ για δουλειά, υπάρχει κόσμο πριν κλημερώσει που, που ψάχνει στου κουβάδε να φάει. Έτσι, και μένω στο μαρούσι κιόλα. Λογικό να ψάχνει στο μαρούσι. Το μαρούσι έχει καλύτερα φαγητά στου κάδου. Σωστό, μπράβο. Ναι, τρώμε όλη μέρα μπρίτ και ξέρω εγώ. Να είσαι το μαρούσι. Πω... διο κάδου έχει στην Καλυθέα, ίδιο έχει το μαρούσι. Συμφώνω yeah. να σου πω κάτι. Τι? Την τρίτη που είχε αφέρα. Ο έχω πάρει μια κοπέλα από το Μολ να την πάω στην Πεντέληση γιατί είχαν απεργία ναι. η οποία δούλευε στην Αγγλία Ωραία. μου είπε στη ζώνη 2 δηλαδή είναι τέσσερις τάσει από τον Άγιο Νικόλαο ας πούμε να πάει στο, στην Ομόνια πλήρωνε το 2005 στον ιδιωτικό εκεί, λένε, το μετρό 400 ευρώ η κάρτα το μήνα 400 ευρουδάκια να τα ακούνε όσοι θα κλαίνε όταν η γιατί κοπίες γιατί αυτό το κολλάμενο από τον Τζόνσο θα τα δύο κοντοκοπίες στο τέλος. Κυψέλη, yeah. κυψέλη, μην μπερδεύεσαι ο και τη διόνυσο, είναι άδικο, τον Τζόνσο να διακοράνει καις. Στον Τζόνσο γεννήθηκε ο Φλώρος, στον Τζόνσο, άσε την κυψέλη, καλά. Εγώ είπα για κανέναν να ακούσει η γυναίκα μου να πάρει ένα κατσαρολάκι. Μπα και μου έρθει και η σειρά και η δικιά μου και η δικιά σου. Πώ τα έρθει τώρα εσύ. Να πάμε να πάμε στο κοινωνικό σύνθηο. Κύριε Αποστολή, καρδούλα μου, κύριε Ποσόλη. Γιατί, πού είναι η καρδούλα σου. Να... Δώστε εδώ, δώστε το γιατρό. Να σα πω, άκουσα για τον κύριο Γιακουμάτο. Έχω κάνει φακέ με ρεγκά. Ό... Με ρεγκάτο να κάνει. Με ρεγκάτο γιατί κάνει Γιακουμάτο ρεγκάτο. Είναι κεφαλωνέτικο ταιρή. Παστεί, παστε, ωραία ρεγκά. Άμα είναι να έρθει στο σπίτι, έχω πολλέ μερίδε. Μη φέρει κουραμάνα όμω, θα του κάνω τα τεράκια, να πάρει και για το περάκι Αυτό ήθελα να πω, γιατί με έχει πιάσει η καρδόλα μου. Πειραιά να έρθει. Τον τα λεπώρο. Πρόσχευμες σου φάγει καναπαϊδί. Έλα, γεια. Θέλω να σε ενημερώσω ότι, επειδή πολλέ φορέ έχουμε ασχοληθεί, μα έχει δώσει δηλαδή, λίγο χρόνο για την Αρτέμιδα και τα σχολεία. Πάλι ρούσοι φετάκι θε. Ακριβώ. 1η Ιουλίου, λοιπόν, 1η μέσω... Ιουλίου... στο κατά καλό καιρό. Οι γονεί προχωράμε σε κατάληψη του Δημαρχείου με θέμα το δεύτερο λύκειο τη Αρτέμιδα. Πολλέ δεσμεύσει και υποσχέσει. Βέβαια, συνέχεια μα αναφέραν τι δυσκολίε ότι λόγω κρίση ή λόγω γραφειοκρατία δεν μπορεί να υπάρξει να βρεθεί κτίριο για το δεύτερο λύκειο. Προαυλίζονται 465. Μέσα σε ένα χώρο ενό γηπέδου μπάσκετ περίπου, και αυτό θέλουν να συνεχιστεί. Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε. Φέτο είναι πιο δύσκολα τα πράγματα για τη Δημοτική Αρχή, γιατί δεσμευτήκανε και υποσχεθήκανε αρκετά πράγματα, και δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Πρώτη λοιπόν Ιουλίου, οι γονεί τη Αρτέμιδα, ακόμα και αν έχουν παιδάκια στην πρώτη Δημοτικού, δεν φτιάχνεται εύκολα ένα σχολείο. Πρέπει να έρθουν στην κατάληψη του Δημαρχείου.